Τέσσαρακοστό ένα το μάθημα Μέρος πρώτο Το θέατρο Στην Αθήνα υπάρχει μεγάλη ποικιλία θεαμάτων. Αν σκοπεύετε λοιπόν να μείνετε μερικές μέρες στην Αθήνα, δεν θα δυσκολευτείτε να περάσετε ευχάριστα τη βραδιά σας. Θα βρείτε όλων των ειδών τα θεάματα. Δράμα, τραγωδία, κομμωδία, «Επιθεώρηση», οπερέτα κτλ. Υπάρχουν πολλοί κινηματογράφοι, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στις επαρχιακές πόλεις. Οι κινηματογράφοι των Αθηνών, που είναι μοντέρνοι, παρουσιάζουν τις καλύτερες και τις νεότερες ταινίες. Αν σας αρέσει όμως η μουσική, Πρέπει να πάτε μια φορά τουλάχιστον κατά το διάστημα της διαμονής σας στην Αθήνα να ακούσετε την συμφωνική της ορχήστρα και να μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε μια από τις αρχαίες τραγωδίες που δίνονται στο Θέατρο Ηρόδου του Αττικού και στην επίδευρο. Η εποχή του Φεστιβάλ Αρχαίας Τραγωδίες οργανώνεται κάθε χρόνο επί ένα μήνα το καλοκαίρι. Αυτό το αρχαίο θέατρο Διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση Έχει δε μοναδική στον κόσμο Ακουστική Το καλοκαίρι επίσης Λειτουργούν υπαίθροι κινηματογράφοι Και πολλά υπαίθρια θέατρα Κι έτσι παρακολουθεί κανείς Την παράσταση Κάτω από τον έναστρο ουρανό Στα ελληνικά χωριά Θα σας δοθεί η ευκαιρία Να δείτε λαϊκά πανηγύρια Και λαϊκούς χορούς Με ντόπιε ορχήστρες με βιολί, λίρα, σαντούρι και να ακούσετε δημοτικά τραγούδια που συνοδεύουν το χώρο. Οι καλύτερε θέσει στο θέατρο είναι κοντά στη σκηνή, δηλαδή στι πρώτε σειρέ τη πλατεία ή του πρώτου και του δεύτερου εξώστη. ύστερα είναι το πίσω μέρο τη πλατεία και πάνω-πάνω το υπερό. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει σύγχρονα και κλασικά έργα από το δραματολόγιο του Παγκοσμίου Θεάτρου. Οι ηθοποιοί του είναι πάντα προσεκτικά διαλεγμένοι. Δίνει δε θαυμάσιες παραστάσεις που οι σκηνοθεσίες τους είναι έκτακτες. Η τιμή των εισιτηρίων είναι επίτηδες χαμηλή για να μπορεί όλος ο κόσμος να απολαύσει καλό θέατρο.